Κεφάλων Θ, σελίδα 734, στήχη 1 7, προτροπέ του Αποστόλου διαγενέαν και πρόθυμων εισφοράν. 1. Εκτός δε τη συστάσεώς μου για τα πρόσωπα αυτά, δεν είναι ανάγκη να σας συστήσω τίποτε άλλο, διότι δια την σπουδαιότητα μεν της διακονίας που αποβλέπει στη βοήθεια των πτωχών χριστιανών, μου είναι περίπτω να σας γράψω. 2. Διότι γνωρίζω την προθυμία σας για την οποία με πολλούς επένους χαυκόμε διασάζει στους Μακεδόνας ή στους οποίους λέγω ότι η Αχαΐα έχει ετοιμαστεί από πέρυσι και ο ζήλος που είναι από εσά επαρακίνησε νησμίμηση τους περισσοτέρους. 3. Έστειλα δε του αδελφού που σα έγραψαν ότέρο για να μην αποδειχθεί αβάσιμο και αστήριχτο το διασάς μα ει το ζήτημα αυτό τη συνεισφορά, δια να είστε ετοιμασμένοι όπω έλεγα στου Μακεδόνε. 4. Και ενδιαφέρομαι να είστε ετοιμασμένοι μήπω, εάν συμβεί να έρθουν μαζί μου Μακεδόνε και σα έβρουν απροετοιμάστου, εντροπιαστόμενοι εμείς, ώστε να μην δικαιούμεθα πλέον με την πεποίθηση αυτήν της καυχήσεως να λέγομεν ή Κορίνθη πόσο να αξίζεται. 5. Ενόμισα λοιπόν ότι το αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδελφούς να έλθουν προς σας πρωτύτερα από εμέ και να βάλουν εκ προτέρου τάξη στην ευλογημένη συνεισφορά σας την οποία προανήγγειλε στου Μακεδόνας. Ώστε όταν έλθω να είναι έτοιμο η συνεισφορά σα αυτή». Να είναι δε έτσι έτοιμο σαν αγαθοεργία και όχι σαν συνεισφορά, ει την οποία θα δεικνύεται πλεονεξία και φιλαργυρία εκ μέρου σα. 6. Τούτο δε πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνο που σπείρει με τσιγκουνιάν, με τσιγκουνιάν και θα θερήσει, και εκείνο που σπείρει άφθονα, άφθονα και θα θερήσει. 7. Ο καθένα σας δίδει σύμφωνα με την ελεύθεραν διάθεση της καρδίας του, όχι με λύπην ή από ανάγκην, διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίδει με προθυμία και χαρούμενων πρόσωπων.